Οι οχτροί και του φιλέψαμε, οι δορυκέι χωρί ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε, κλέψανε κι αυτοί. Που του πιστέψανε, κλέψανε. Ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι, Κι πεθαμένοι στο προνομιούχοι έχουν project. Προ και αυτά τους επιπίπτεται Και θα πληρώσουν τα χρέη που τους δίνετε Μη τσαλακώνεστε Το τεκόν προσέξτε και όταν σας δώσουν το Τι να πρέξω Οι, λιωχτροί, οι, δώτα, οι λιωχτροί, και Να είμαστε λοιπόν εδώ Και τη μέρα χρόνια πολλά στο Μίτσο Στις Δημητρούλες Στους Δημήτριδες Στους Μιτσάρε, Στη δεν στ... Έχουμε τόσες παραλλαγές ειλικρινά σα το λέω Που ε, να είναι καλά ο Άγιος Νομίζω ότι α, πρόσφερε τόση πολύ δουλειά Σε ζαχαροπλάστες, ανθοπόλες μ, Λέω αλήθεια Μπα μάλλον όχι Η οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει ούτε πολλά δώρα Ούτε πολλά πολλά όμως το φίλεμα, η επίσκεψη, η καλημέρα Μια περιδέουσα ατμόσφαιρα εθνικής περηφάνειας ενώψη α, παρελάσεων Και ειδικά α, στην α, τόσο ευαίσθητη Βόρειο Ελλάδα Μια και η παρέλαση στρατιωτική γίνεται στη Θεσσαλονίκη Η μαθητική στην Αθήνα ε, Ακάπως αλλάζει λίγο το κλίμα Φέτος δυστυχώς δεν πέφτηκε τρίμερο. Δεν είχε και αργίες, δεν συμπαρέσυρε κανέναν να έχει και μια ωφελημιστική πλευρά η εθνική και ταυτόχρονα θρησκευτική ορτή. Τώρα, ε, εθνική, 28η, δεν είναι για να παίζει κανένα με αυτά τα πράγματα, μέρες που είναι, σε ένα περίγυρο, όπου καθένας κοιτάει κυριολεκτικά τη λέξη την ξέρετε, τα συμφέροντά του θα πω εγώ, με αποτέλεσμα να συγκλονίζεται η χώρα από σεισμού. Και έξω να κάνουν τις δουλειές τους με το λεγόμενο business as always. Λοιπόν, είμαι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, του Αγίου Δημητρίου σήμερα. Ε, Είναι ο Real FM στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λιάλα Κανέλη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαβαρίνο στον ήχο, η, η Μαργαρίτα Βασιλά στο τηλεφωνικό κέντρο στη μουσική επιμέλεια, η Νάντζη, που τι να σου κάνει όταν έφτιαχνε την playlist, ο σεισμός δεν είχε γίνει. Και εκεί που πήγαμε να συνέλθουμε, ευτυχώ δεν υπάρχει. Δράμα μεγάλο με το σεισμό και ζημιές και τραυματισμοί και θάνατοι και καταστροφές Στην πανέμορφη Ζάκυνθο, στα ωραία μας εφτάνισα Ίσως εκεί κάποιο τρόμαξε που ήθελε να επεκτείνει τη χώρα και να τη μεγαλώσει ο Κοντζιάς Δεν ξέρω, μπορεί, μπορεί να φταίει για το σεισμό η επέκταση της γυαλίτιδας ζώνης μας Ας τι προσπαθώ να σαρκάσω διότι πριν καλά καλά συνειδητοποιήσουμε Ότι γλιτώσαμε από έναν μεγάλο σεισμό. Τα χειρότερα ήρθε κι ένας λίγο στη Λαμία εκεί κοντά ήρθε κι ένας α, στη, στο Αιγαίο προς τη Σκύρο μεριά mm. το πράγμα αρχίζει και σφίγγει. Στο διεθνές επίπεδο τα έχουν βρει σε τέτοιο βαθμό που θα συναντηθούν, θα τα πούνε για λίγο και μετά τον κάλεσε και στο Λευκοϊκό. Ποιος ο Τραμπ, τον Πούτιν. Για να ξέρετε τι ακριβώς σημαίνει ανταγωνισμός των μεγάλων όταν είναι τα βουβάλια και συγκρούονται, τι πληρώνουν συνήθως. Τα βατράχια από κάτω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα ποταμόπνυχτα αδερφιά. Ένα παραδοσιακό τη Ρούμελη, εξαιρετικό αφιερωμένο στο πνεύμα των ημερών, από του υπέροχου βόμβου που έχουν κάνει και τη διασκευή ρούσα παπαδιά. Μην αρχίσετε να φαντάζεστε ρωσίδα παπαδιά, Έτσι. Ρούσα παπαδιά. Ρούσα παπαδιά σαν πήρα έναν κατηφόρο στην άκρη το ποτάμι και το ποτάμι ήταν θόλο, θόλο κατεβασμένο σέρνει λιθαριά ρυζήμια δέντρα ξεριζωμένα σέρνει και μια γλυκομήλια τα μήλα φορτωμένη Για ιδέε τα Κλέψανε λένε! Όλοι μα κλέψανε κλέψαν και αυτοί που του πιστέψανε Υπάρχει μια γενιά που έζησε το σεισμό του 53 αν σκεφτείτε ότι εγώ γεννήθηκα το 54 πάμε μιλάμε για 60 και χρόνια πίσω έτσι λοιπόν που έζησε το σεισμό του 53 στη Σάκυνθο και του άκουγες και τρόμαζες σαν να έχει Λίγο ξεχαστεί, λίγο πίσω. Τότε είχε πάθει πολύ μεγάλη ζημιά η Ζάγκενθο. Ε, αυτή τη φορά δεν έπαθε. Ευτυχώ να λένε πώ αισθάνονταν τότε και πώ υπάρχει, ξέρετε, και απόϊχο σε μια κουλτούρα. Όταν έχει ζήσει μια περιοχή ένα τέτοιο σεισμό. Φανταστείτε τώρα να μιλάτε με ανθρώπου επιζήσαντε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανθρώπου που έμειναν 5, 6, 7, 8 χρόνια στο χακί ε, που ε, ε, χάσανε ενδεχομένω ένα κομμάτι από την υγειά τους και σε, ταυτόχρονα ενδεχομένως και ένα κομμάτι από την αφέλια τους για το σε ποιον ανήκει το μέλλον του κόσμου σε μια χώρα που είχαμε μετά έναν εμφύλιο ε, εξαιρετικά αιματηρό και χωρίς ε, να μπορέσουμε να αποφύγουμε την κυριαρχία δοσύλλογων και λαδεμπόρων της εποχής φτάνοντας μέχρι σήμερα και το λέω με τα λόγου γνώσεως Λίγη γνώση να έχει κανένα γύρω-γύρω του από αυτά που συμβαίνουν και το ποιοι και πώ βρέθηκαν με το πάνω χέρι στον πλούτο αυτού του τόπου, ε, καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα. Έχουμε όμω εποχέ καινούργιε τεχνολογία, είμαστε σε μια εποχή όπου η έννοια πόλεμο φαίνεται μακρινή, μα έχει εξοικειώσει και η τηλεόραση, στην τηλεόραση δηλαδή και στι ταινίε και παντού. Άμα θα δείτε πόλεμο, α, δεν μπορεί, να σα περνάει από το μυαλό, έχουμε φτάσει από τα άστρα. Μέχρι τα υπόγεια ε, Πόλεμο με τέρατα, πόλεμο με υπολογιστέ, Πόλεμο με τούτο, πόλεμο με εκείνο και αρχίσαμε Ο κυβερνοπόλεμος, ο περιβαλλοντοπόλεμο, ο τούτο, ο εκείνο, ο άλλο Έχουμε εξοικειωθεί σε τέτοιο βαθμό Με το τέρας όπως έλεγε και ο αείμνης το Σμάνος Που το κοιτάμε στον καθρέφτη και δεν μας εκπλήσει πια Και τι να σε εκπλήσει τώρα Να είναι 10.000 κόσμος να προπαθάνε με το ε, κουκουέ ο κόσμος που χωρίς να είναι κατά ανάγκη οπωσδήποτε κουκουέ ε, ε, ήρθε να συνδράμει στην αντίδραση της εγκατάστασης βάσεων απάκου άκρου άκρο της χώρας και της εμπλοκής μας σε τέτοιο βαθμό στα ανατοϊκά τα λεγόμενα δυτικά σχέδια που μας φέρνουν στην πρώτη γραμμή του ενδεχομένου να εμπλακούμε είτε με βούληση είτε από προβοκάτσια Είτε για οποιονδήποτε λόγο που δεν μα αφορά, που δεν τον επιλέξαμε, που δεν τον διαλέξαμε, που δεν τον αποφασίσαμε. Και την ώρα που γινόντουσαν αυτά, ήταν απέναντι στο Πεντάγωνο, ακούστηκε κάποια στιγμή η σάλπιγγα του απογευματινού σιωπητηρίου, λέει τη υποστολή τη Σημαία, και από πάνω πέταγε και ένα ωραίο ντρόουν. Είχε απογειωθεί από το Υπουργείο Εθνική Άμυνα, παρακολούθησε την πορεία πάνω-κάτω, πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Αυτή <ΣΣΣΣ> η μορφή του σύγχρονου γαλατάνα, το έχετε καλά. Στο κεφάλι σας, διότι δεν το καταλαβαίνετε όταν έχετε βαφτίσια και γάμους και δείχνει από ψηλά την ύφη και τα παιδάκια αλλά όταν είσαστε στο δρόμο για να διαδηλώσετε, σε λίγο θα αρχίσετε να το νιώθετε στο πετσί σας Την ώρα λοιπόν που βαδίζανε αβάτισε αυτό το πλήθος ε, μ, περήφανο και πατριωτικό αντιστεκόμενο στην ε, εν ενοικίαση το λιγότερο για να μην πω άλλη κουβέντα της χώρας σε αλότρια συμφέροντα και στην εγκατάσταση εδώ, από πυρηνικά μέχρι ε, ε, ε, ε, αλικόπτερα επιθετικά, μέχρι αεροπλάνα, μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, σε ανίερε συμμαχίε, γιατί αυτά είναι οι υποχρεώσει. Λίγο παρακάτω στο μέγαρο, ξέρετε τι αποφασίζανε. Τίποτα. Κουβεντιάζαν, είχαν μαζευτεί εκεί, ε, σε συνεργασία του Κέντρου Σπουδών Ανατολικής Ευρώπη του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη, με την υποστήριξη τη Διεύθυνση Δημόσια Διπλωματία του ΝΑΤΟ και του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου μαζευτήκανε και συζητούσανε για την επιστροφή της γεωπολιτικής και αν μπορεί να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ασφάλειας και μιλάγανε για τα Πάτριο στην Πολωνία μιλάγανε για απειλές, η μετανάστευση, οι κλιματολογικές αλλαγές η διάδοση των πυρηνικών και εκεί που λέγανε τη διάδοση των πυρηνικών ασχολιόντουσαν με την Βόρεια Κορέα, με το Ιράκ και δεν του πέρασε καν από το μυαλό ότι η Αμερική ήδη κάνει πίσω από τι συμφωνίε και αρχίζει και παράγει πολύ περισσότερα πυρηνικά. Μετά η Ρωσία θα λέει: Εσεί το κάνατε, όχι εσεί το κάνατε. εσείς ξεκινήσετε πρώτοι, όχι εμεί πρώτοι. Και δεν θα υπάρχει κανένα πρωτόκολλο. Λοιπόν, μετά του Δήμου Πύργου, η κυρία είπε Αφεντούλη, είναι διευθύντρια προγράμματο στη Διεύθυνση Δημόσια Διπλωματία του ΝΑΤΟ. Ε, ποια είναι η άποψη του ΝΑΤΟ ότι από το 14 και μετά, με την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία έχουμε ένα άλλο παράδειγμα συμπεριφοράς της διεθνής σχέσης με αναχώρηση της Ρωσίας από ένα σύστημα βασισμένο σε κανόνες ποιο ήταν το σύστημα στο οποίο ήταν βασισμένο σε κανόνες εννοεί ποιο, το ανταγωνιστικό, το καπιταλιστικό, το σοσιαλιστικό, το κομμουνιστικό σε ποιο, τι θέλει να πει κανείς δεν ξέρει βαθύτερα εκτός αν ακούσει ότι Uh, Προετοιμαζόμαστε για τις απειλέ. Ποιε είναι οι απειλέ? Στον νότιο μέτωπο υπάρχουν Μεσόγειο, Μεσανατολή, Ανατολή, Βόρεια Αφρική. Είπε ότι το ΝΑΤΟ δίνει σχεδιασμένη βοήθεια σε Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία. Προσθέτοντα ότι η Ανατολική Μεσόγειος τα Δυτικά Βαλκάνια και η Μαύρη Θάλασσα είναι περιοχές στρατηγική σημασία για την ασφάλεια. Και εκεί που σα έλεγα εγώ ότι οι δυο του ε, κλείσανε για να τα πράγματα. Κάποιος πρέπει να θυμηθεί πριν από βάλτε τα χρόνια να τα μετρήσετε μόνοι σας το 1940 πόσα είναι μέχρι το 2018 δηλαδή χρόνια ούτε ένα ούτε δύο ούτε τρία 68 ολόκληρα χρόνια 70 χρόνια πια κοντεύουμε ε, σε μια-δυο μέρες θα τα κλείσουμε έτσι όλο στρόγγυλα να βρισκόμαστε μπροστά σε ε, παλικάρια που χάθηκαν, μάνες που μαυροντήθηκαν, περηφάνειες που γίνανε μετά κουρελόχαρτα, ανεξαρτησία που σήμερα είναι συνάρτηση συμφερόντων και πρακτικών στα συμβούλια τα κυβερνητικά. Ένα παρικάρι 20 χρονό είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ένα παραδοσιακό κλέφτικο, τη διασκευή την έχει κάνει ένα κριτήκαρο, ο νίκο Οστρατάκης, που φαίνεται... Ότι ως τραγουδιστής και συνθέτης Έχει το μέλλον μπροστά του Ένα παλικάρι 20 ένα παλικάρι 20 χρόνων τάρματα του δώσαν για το πόλεμο τάρματα του δώσαν για το πόλεμο Μουσική Πόλεμο δεν βρήκε πίσω γύρισε πόλεμο δε βρήκε πίσω γύρισε στα μισά του δρόμου νερό δίψασε Στα μισά του δρόμου νεροδίψασαι. Έσκυψε να πιει νερό στο γκουλπάξε, έσκυψε να πιει νερό στο γκουλπάξε και, και μία σφαίρα τον λάβωσε, και εκεί μία σφαίρα τον λάβω. κι ένα φίλο που τον έκλαιγε. Ήχε κι ένα φίλο που τον εκλεγε Μη με κλαις, βρε φίλε, μη με κλαις. Μη με κλαις, βρε φίλε, μη με κλαις. Συρεβρες τη μάναμ την παπογριά Ρε βρέσ' τη μάνα μ' την παπόγρια και την αδελφή μου την καλογρία, και την αδελφή μου την καλογρία. Θελιάς βάλει μαύρα, θελιάς πατρευτεί, θελιάς βάλει μαύρα, θελιάς πατρευτεί, με με σκοτώσανε στο τζιούλπαξε, με να με σκοτώσανε στο τζιούλπαξε. Ε, σειρε στη μάναμ τι είπα από τη μάναμ την παπογρία. Έτσι κι αδελφή μου τη γαλλογρία. Έτσι κι αδελφή μου τη γαλλογρία. Φέλια σβάλει μαύρα θέλια παντρευτεί. πατρευτή. σβάλει μαύρα θέλια με σκοτώσανε στο τζουλμπαξέ. Εμένα με, με σκοτώσανε στο τζουλμπαξέ. Εξαιρετικό τραγούδι, νομίζω ότι δεν έχει τα τήρηση, Εγώ τα έκανα εξαιρετικά στα μαθηματικά και θα να με πάρει με και καλή δηλαδή. Τι 68 έκανα τα 78 χρόνια. Τι είπα σε μια-δυο μέρες εννοούσα σε ένα-δυο χρόνια. Γίνονται και συμπληρώνονται σε στρογγυλό αριθμό τα 78, γίνονται 80. Οπότε έχω την εντύπωση ότι σας έρβιδα μια αριθμητική, η οποία όμως, ξέρετε, δεν έχει και πολύ σημασία. Αν σκεφτεί ότι μιλάμε για τον... Εορτασμό, βάλτε η λέξη εορτασμός Είναι κάτι που με πειράζει Είναι το Αγίου Δημητρίου σήμερα Αλλά για την 28η Οκταβρίου Η οκτωβριου η εννοια του εορτασμού Για την έναρξη ενός πολέμου Που κόστισε τόσα σε αυτό τον τόπο Με ανοιχτή μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε Τη συζήτηση για τις γερμανικές αποζημιώσεις Για το κατοχικό δάνειο ε, Για τους ανθρώπους οι οποίοι Δεν παρηγορήθηκαν και δεν έστρεξε ποτέ κανένας Να τους θάψει σε μέτωπα άλλα. Ε, με μια κατάσταση που οδήγησε στην αντίληψη ότι το όχι το είπε ένα άνθρωπο σε αυτόν τον τόπο, ενώ το είπε σύσσωμο ένα λαό, σύσσωμο ένα λαό, τον ανάγκασε να πει αυτό το όχι. Σε μια εποχή που οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι και κυρίω οι Άγγλοι και οι Γερμανοί έπαιζαν παιχνίδι με τι κυβερνήσει, όπου η μπότα του ναζισμού. Είχε, σκεπάσει, είχε αρχίσει να σκεπάζει την Ευρώπη και τον κόσμο όλο για να παραμένει το φίδι, δυστυχώς, μέχρι και τις μέρες μας ζωντανό. Είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ένα ΝΑΤΟ που ε, αποκατέστησε τον ναζισμό το ΝΑΤΟ σε επίπεδο επαγγελματιών στρατιωτικών σε χρόνο μην ακούτε μόνο τους μύθους για τις Ρεμβέργες και για όλα τα υπόλοιπα. Να θυμάστε ότι το 1955 την ηγεσία του ΝΑΤΟ την ανέλαβε από καθαρθής πληθής, δεν ξέρω με τι διάλο απορριπαντικό, με τα σαπούνια που φτιάχνανε από, το, από τους φούρνους των Εβραίων, ο ναζιστής γερμανός στρατηγός. Αυτός ανέλαβε τον ΝΑΤΟ. Το 1955 Για να έχουμε έτσι μια συνέστηση Και από τα ρημαγμένα Χωριά αυτού του τόπου Πόσος κόσμος χρειάστηκε Να πάει να στήσει στα πόδια της Τη γερμανική βιομηχανία Ως μετανάστης Ως κασταρμπάιτερ Ο οποίος θέλει να στείλει μήνυμα Στέλνει είτε με Τηλεφωνικά με το 21128200 Είτε γράφοντας Real παπάκι ΡΕΡΙΑΛ αφήνω το σκενό και το στέλνει το 1960. και αλλιώς στούντιο παπάκι σε ό,τι αφορά τον υπολογιστή Να χαιρετήσω τον Δημήτρη, χρόνια σου πολλά Δημήτρο μου ε, Μας έχουν σπάσει τα νεύρα τα αστικά μέτρα από το πρωί από τη μία κατηγορούν δασκάλου που έβαλαν το ύμνο του ΕΑΜ στη σχολική γιορτή Έλα Παναγιά μου, αν δεν ήταν και το ΕΑΜ ήθελα να ξέρα αν θα ήταν τα σχολεία σήμερα ανοιχτά, ε και, έτσι, και απ' την άλλη, μα κουνάνε το δάχτυλο αναφορικά με το φασίστα μεταξά και το όχι που τον ανάγκασαν οι Άγγλοι να πει. Και έχω και τον φίλο μου, τον Τσαλίκι, ο οποίο μου γράφει τι τραβά μεσόνι και καλά η δασκάλα τη μικρή μου στο δημοτικό να του περάσει: Ότι ο μεταξύ είπε όχι και εσύ στην Ελλάδα. Αύριο θα πάνε τη χαρίσω βιβλία να διαβάσει. καψερί. όταν κάποιοι άλλοι σ' άφηναν χέρια, πόδια και κρανία στα μέτωπα του πολέμου τότε, οι ανατίνεζαν και φύρια. αυτοί που κυβερνάνε τόσα χρόνια και αυτοί που λυσάνε για τι επόμενε κυβερνήσει. Πού στο διαλύονταν εκείνα τα χρόνια, σε ποιε Ελβετίε τη γη κάνανε ζωή, σε ποια Παρίσια δίθεν σπούδαζαν. Δεν ξέρω, αγάπη μου, δεν ξέρω να σου πω. Ξέρω ότι εγώ με μια απλή γκαρσόνα των Μίντια. Δηλαδή, έχω να σα σερβίρω μουσική λόγω την άποψή σα. Και όλα αυτά τα λέω για να περάσω στο Λοξάνδρα Ensemble. μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα που έχει κάνει τη διασκευή σε στίχου μουσική του Πάνο Τούντα. Η γκαρσόνα, η γκαρσόνα, το μουσικό σχήμα πάντως αυτό γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Και μάζεψε από την αστική μουσική παράδοξη των Ρωμιών τη Κωνσταντινούπολη, Πήρε την τζιγάνικη μουσική παράδοση, τη δημοτική Την κλασική οθωμανική και την νεότερη αστική και λαϊκή μουσική της Τουρκίας Ήχους από τον αραβικό κόσμο, από τη σεφαραδίτικη μουσική Από τα ιδιώματα των Βαλκανίων Τα ανακάτεψε όλα και έβγαλε ένα πράγμα το οποίο στα αλήθεια. Αξίζει να λες, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επέξεγέλασε και να ακούσε ένα ωραίο τραγούδι. Εξαιρετικώς αφιερωμένο, από μένα στους Δημήτρη και στις Δημητρούλες που γιορτάζουν. Είμαστε λοιπόν εδώ τα μηνύματά σας Νομίζω ότι τα μηνύματά σας είναι πολύ σημαντικά για μια τέτοια εκπομπή Όταν είναι σήμερα το Αγίου Δημητρίου Και είμαστε δύο μέρες πριν από την 28η Οκτωβρίου Και μέσα στις ε, επαιτειακές ομιλίες Ο κόσμο σπάνια ακούγεται Ο σημερινός, ο άνθρωπος ε, Άνδρας, γυναίκα, παιδί, φοιτητή, γραμματιζούμενος ε, Αγράμματος, καμία σημασία δεν έχει Ωστρο το τι αντιπροσωπεύουν όλα αυτά τα μεγάλα λόγια και οι μεγάλες εμπειρίες, οι δραματικές, σε έναν τόπο ο οποίο ταλανίζεται σήμερα από την ψευδέστηση ότι είναι ελεύθερος μέσα σε μια ενωμένη Ευρώπη και να τον να το το δαχτυλίδι πάει, πλησιάζει συνεχώς όλο ένα και περισσότερο στη φωτιά Κωνσταντίνος μου γράφει για παράδειγμα, καλησπέρα σας κυρία Καρέλη το πιο τραγικό Ενέτη 2018, διότι παρόλο που την Κυριακή γιορτάζουμε το όχι και την αρχή των αγώνων μας για να απελευθερωθούμε από το γερμανικό ζυγό Σήμερα υπάρχει μέσα στη Βουλή και μάλιστα και με δυνατό ποσοστό Ένα κόμμα ο Θεό να το κάνει που υμνεί το Χίτλερ και τους Ναζί Πραγματικά είναι τροπή αυτό το κομμάτι του πληθυσμού για την Κυριακή Δεν πρέπει, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει η λέξη πατριώτης Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω Και έχω και τον φίλο μου τον Ανδρέα που μου γράφει από το Λονδίνο ένα μήνυμα που σα παρακαλώ πάρα πολύ να το ακούσετε με εξαιρετική προσοχή. Είχα μια κουβέντα πριν λίγο ε, καιρό εδώ στο Λονδίνο με έναν συνάδελφό μου από την Οξφόρδη. Μιλάγαμε για τη διοίκηση στου χώρου εργασία και για έναν φασίστα Έλληνα που δούλευε παλιά εδώ. Ο Ξέρο έφερε στη, τη δημοκρατία στην κουβέντα ω προϊόν ελληνικό. Και αναφερόμενο σε αυτόν τον πρώην συνεργάτη, με ρώτησε πώ γίνεται να υπάρχει Έλληνα που να συμπεριφέρεται ω δικτάτορα. Του απάντησα ότι καλά έκαρε και έμαθε να συνδέει την Ελλάδα με τη γέννηση τη Δημοκρατία. Ωστόσο, για λόγου ιστορική ακρίβεια, στην ίδια αρχαία Ελλάδα, εκτό από τη Δημοκρατία γεννήθηκε και η Τυραννία. Κάτισε τη Γερμανία που γέννησε το Μάρξ αλλά και ένα Χίτλερ. Του εξήγησα πω η ελληνική τυραννία προηγήθηκε τη Δημοκρατία. Για τον λόγο αυτό, η τυραννία οφείλει να έχει μακρότερη παράδοση από τη Δημοκρατία. And I'm fine with this. I really am. Είναι σαν τι κακέ σκέψει που όλοι παράγουμε καθημερινά και σαν τα που επίση όλοι παράγουμε καθημερινά, πολύ φυσιολογικά. Please excuse my language, λέει. Ωστόσο, η ιστορία της γέννης δημοκρατίας προϋποθέτει την κατάργηση της εξουσίας των τυράννων της κάθε εποχής όπως ακριβώς παίρνουμε και τα χέρια μας κάθε φορά που βγαίνουμε από μία τουαλέτα. Λατρεύω αυτή την παρομοίωση, Ανδρέα. Την υιοθετώ, ειλικρινά σου το λέω, ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε είναι από τις ωραιότερες, απλούστερες, πολιτικές τοποθετήσει για την καθημερινή μας στάση Απέναντι στου φασίστε τη κάθε εποχή, στου τυράννου τη κάθε εποχή, πρέπει να του αντιμετωπίζουμε όπω ακριβώ πλένουμε κάθε φορά τα χέρια μα όταν βγαίνουμε από την τουαλέτα. Και λε, μια και το όχι το γιορτάζουμε μεθαύριο, μήπω να το κάνουμε εθνική γιορτή κατά του φασισμού, και να αφήσουμε τον Ντούτσε να βάζει τη στολή του στο my style Rocks. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Μακάρι να περνάγαμε σε κάτι τέτοιο μετά από τους διαλόγους του διαλόγου του κοτζιά με τον καμένο διατηρό. Ελάχιστες ελπίδες ότι μπορεί μια τέτοια πρόταση να σταθεί στον αέρα Λοιπόν και μου λε και θα θέλεις να ακούσεις πως και πότε θα γιορτάσουμε επιτέλους και αυτό το έρμο το ναι Γεια σου Νάνση με τις επιλογέ σου, τις μεταφέρω ακριβώς όπως τις έχεις Και η Νάνση που το έχει το ένστικτο να ψάχνει πράγματα και να τα βρίσκει Και να τα φέρνει στα μέτρα ή να μας δείχνει πού μπορεί να φτάσουν ε? Λέει πως ο Νίκος ο Πλατήραχος, του τραγούδου του οποίου θα ακούσουμε από τη Μαρία Φαραντούρη τώρα. Τα φώτα σβήνουν στην οθόνη Εξαιρετικώς αφιερωμένο στον Κωνσταντίνο Και στον Ανδρέα που μου έστειλαν το μήνυμα ε, ε, ε, Είναι άξιος συνεχιστής Ενός χαζιδακικού πολιτισμού Και πνιμάρσε η έκφραση Ατρεφούλε μου χατζηδακικός πολιτισμός Ειδικά στην τραγουδοποίηση. Το παίζω ως έχει Γιατί τα φώτα σβήνουν στην οθόνη Τα φώτα σβήνουν στην οθόνη Σπορώ μαύρα τα πλάνα ξεκινούν στην Αθήνα. Στην Ζολοφόνη στερά με παραγωγού. Σβήνουν τα κόκκινα φανάρια Ψεύτι και αγκαλιά με το στανιό. Σήμερα στη στέλα. Κάνουν πρόξενια. Κουκλά μου σου πεξάνε σταζό. Τόσπο σου δέσε Τα και το δίσκο και τον φωτό που λόναγκο μαχί σαν το σταυρό στην ανηφόρα που κουβαλώ απλώς ευχή και στην υπόγεια την ταβέρνα μέσα στους καπνούς και τις βρισχές γίνανε οι μνήμες άντρες θανωσίες, νύχτω περπατούν οι πίτες, μάγισσες που πήραν του δυσσαίου, τις στερνές του δυσκουνού. Θα, λοιπόν πίσω εδώ και α, εμείς εδώ δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε εύκολα φαίνεται ένα πιεσόμετρο τι μέρες που είναι με τα τρομοδέματα οπότε είχε παραγγείλει ο κύριος Ραγασάκης ένα πιεσόμετρο, του το στείλανε, ε, το βλέπουν οι μυστικές υπηρεσίες πω χαμός, παρολίγο να ανατινάξουμε στον του με ειδικού πυροτεχνουργούς το πιεσόμετρο ο άνθρωπο ε, με όλα όσα συμβαίνουν και με την κατάσταση που επικρατεί την οικονομική, δεν μπορεί να μην χρειαζόταν ένα πιεσόμετρο. Βέβαια, ε, ε, στην Αμερική κάνανε χειρότερα, διότι πέρα από αυτά τα τρομοδέματα που πήγανε, ο Θανάσης Σοτσίτσας, ο, ε, ο ανταποκριτή μα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στην Αλληλιάκτη της τηλεφωνικής γραμμής, θα μας πει ποιο ήταν το πρώτο μέλημα των αρχών εκεί μόλις έπιασαν έναν τύπο που πεντάρει κάτι τέτοιο ο οποίος θεωρείται πρώτος ύποπτο για αυτά τα τρομοδέματα που πήγαν από το Ρόπερντε Δενίρο μέχρι τους Ομπάμα και τους Κλίντον και πάει λέγοντας Θανάση καλησπέρα καλησπέρα, <Καλησπέρα> από τη Νέα Υόρκη <Καλησπέρα> για να έχουμε τη σύλληψη ενός λευκού 50χρονου στο βόρειο Μαριάμι <Καλησπέρα> της πολιτείας της Φλόριντα οι αρχές Πιστεύουν ότι αυτός ο τύπος συνδέεται με την αποστολή των 13 τρομοπακέτων mm. Πριν από λίγο ανακαλύφθηκε και άλλο ένα στο Σακραμέντο Το οποίο είχε ε, παραλήπτει μια γερουσιαστή Από τις διαρροές γίνεται γνωστό ότι πρόκειται για ένα 50χρονο Που στο παρελθόν ζούσε στη Νέα Υόρκη Και είχε πιθανότατα κατηγορηθεί για τρομοκρατικές πράξεις Αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση Από ποια πολιτική αρχές... σκοπιά? Κομμουνιστής ήτανε? Δεν... Ε, δεν γίνεται γνωστό αυτό <Και> δεν έχει γίνει γνωστό σε μια μισή περίπου ώρα θα υπάρχει συνέντευξη τύπου και έχει ανακοινωθεί ότι σε περίπου 10 λεπτά ο πρόεδρος Τραμπ γιατί ε, συμμετέχει σε μια εκδήλωση, θα κάνει κάποιε ανακοινώσει θα δώσει κάποιε πληροφορίε σχετικά με, τις, με τα αποτελέσματα των ερευνών που έχει κάνει το FBI και η αντιτρομοκρατική. Αυτή την ώρα οι αρχέ έχουν απομακρύνει ένα βαν. Υπάρχουν εικόνε ε, που δείχνουν ότι απομακρύνουν ένα βαν, το οποίο σημειωτέων θέλησαν να καλύψουν πολύ γρήγορα με ένα μπλε mm. μουσαμά. στα τζάμια υπήρχαν, ε, από ό,τι φαίνεται, κολλημένε φωτογραφίε ε, από φωτογραφίε του Προέδρου Τραμπ, πιθανώ. Από την προεκλογική εκθατεία... Mm. Ε, οι αρχές κινήθηκαν γρήγορα... Κάλυψαν με ένα μουσαμά μπλε αυτό το αυτοκίνητο. Ε, μην δίνετε τώρα δική. ότι μπορεί να ήταν και κούκλου ξυκλάνη και ακροδεξιό και. Ε, λευκή τρομοκρατία τέτοιου τύπου, ναι, ναι. Τα αμερικανικά δίκτυα έχουν ελικόπτερα από πάνω και παρακολουθούν την πορεία του αυτοκινήτου γιατί τον πηγαίνουν για εξέταση. Είχαμε ενημερωθεί πριν από λίγο ότι θα υπάρξει σημαντική πρόοδο έρευνε. Δεν είχε όμω ανακοινωθεί τίποτα για να μην γίνει κακό στην εξέλιξη των ερευνών. Ε, να πούμε ότι ο πρόεδρο έχει ενημερωθεί και σε λίγο θα κάνει. Κάποιες σχετικές ε, ανακοινώσεις Το πρωί ξηφούλκησε εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων λέγοντας ότι οι Βόβες είχαν σκοπό να κόψουν τη δυναμική των ρεπουμπλικάνων ώστε να κερδίσουν τις διάμεσες εκλογέ που προγραμματίζονται για τι 6 του Νοέμβρη Σε απάντησή του όμως ο γνωστός ειτοποιός ο Ρόμπερντ Ντενίο, που να πούμε ότι ήταν ένας από τους παραλήπτες ε, αυτών των τρομοπακέτων, χτες στα γραφεία του στο ειστιατόριο του στην Τραϊμπέκα, απάντησε μέσος πλύς στον τον Αμερικανό Πρόεδρο, με τον οποίο δεν έχει και πολύ καλές σχέσεις, λέγοντας ότι υπάρχει κάτι πιο δυνατό από τις βόμβες, η ψήφο σας, πρέπει λοιπόν να ψηφίσετε. Δεν μου λε και πώς πάνε οι Ρεπουμπλικάνοι... Και η δημοκρατική τώρα στην Αμερική ενόψη ώψη Δευτέρου αυτού του, του ενδιαμέσου εκλογών. Hey, η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη. Mm -hmm. Είναι πολύ πολιτικά τεταμένη. Απίστευτα τεταμένη. Για οι ενδιάμεσε εκλογέ. Μάλιστα, πιστεύετε ότι θα σπάσουν και ρεκόρ συμμετοχή. Γιατί συνήθω οι ενδιάμεσε εκλογέ που γίνονται στο μέσο hey, τη Κα... ναι. Είναι πιο αδιάφορε, όμω έχουν βάλει στοίχημα οι δημοκρατικοί ότι θέλουν να ξαναπάρουν τη βούλη των αντιπροσώπων. Μπράβο, θέλουν αλλάξε. να δημιουργήσουν πρόβλημα στη διακυβέρνηση του Προέδρου ΤΑΜ. Υπάρχει μια. Πολύ έτσι πικρή έτσι διαμάχη, ε, ξυφουλικεί ο ένας εναντίον του άλλου. Ε, ο πρόεδρος Ταμπ δεν, δεν ε, αποδέχτηκε τις κατηγορίες των δημοκρατικών ότι η ρητορική του είναι αυτή η οποία έχει προκαλέσει όλη αυτή την αποστολή ε, τρομοδεμάτων κυρίως σε αντιπάλους του. Η κατάσταση έχει ξεφύγει ε, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν αλληλοκατηγορίες και έτσι... Προ τι ενδιάμεσε εκλογέ τη 6η Νοεμβρίου, που νομίζω ότι είναι και το πρώτο επίσημο δημοψήφισμα για όσα έχει πράξει και έχει πει ο Τραμπ τα προηγούμενα δύο χρόνια. Και θα σημάνουν πολλά. Θα σημάνουν πάρα πολλά εάν αλλάξει η σχέση μα, Δηλαδή. Εάν, εάν χάσει τον έλεγχο τη γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ναι. ναι. Θα σημάνει πάρα πολλά. Μένει λοιπόν να το δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική ανταπόκριση. Καλό, ε, απόγευμα. καλό απόγευμα. Εδώ γυρίζουμε εμεί πίσω του Αγίου Δημητρίου σήμερα 28 Οκτωβρίου την Κυριακή Επέτειος Φασισμός και κοινωνική επανάσταση Ιδεολογία, πολιτική και κοινωνία από τις εκδόσεις σύγχρονη εποχή το έχω ξαναδώσει μια φορά το βιβλίο και μου είχατε τεσπάζει τα τηλέφωνα ζητώντα κάποια στιγμή να το ξανακάνω είναι από τα καλύτερα βιβλία που έχουν γραφτεί είναι του, του Ραζανί Παλμεντάτ Ποιοι είναι οι όροι που ευνοούν την άνα του φασισμού. Είναι η ένταση της οικονομικής κρίσης της ταξικής πάλης, είναι η απογοήτευση από τον κοινοβουλευτισμό, η ύπαρξη ευραίων μικροαστικών μεσαίων στρωμάτων του, εξα, του, στρωμάτων του εξαθλειωμένου προλεταριάτου και τμήμα των εργατών υποκαπιταλιστική επιρροή, η απουσία αυτοτελούς ταξικής συνείδησης του κύριου όγκου τη εργατικής τάξης, πριν από 80 χρόνια είναι γραμμένο το βιβλίο. Το 1934 παραμένει το φασισμός και η κοινωνική επανάσταση που προδημοσιεύτηκε στα ελληνικά με την παρούσα αυτή έκδοση της σύγχρονης εποχής ένα από τα ξεπέραστα βιβλία που δείχνουν πού βρισκόμαστε σήμερα. Και ήταν γραμμένο το 1934, προέβλεψε όχι μόνο το τότε αλλά και το τώρα. Για να μην μένουμε συνεχώς καθισμένοι συντετριμένοι σε μια γαλαρία όπως λέει ο Κώστας Χατζής ισότια τσότου μαζί με την άντρη Κωνσταντίνου ο Κώστας στο τραγούδι πίσω ηχογράφηση του 1996 Εμείς οι δυο στη γαλαρία Ρομάντζο και καλαπορία Υδρότας και φιλοσοφία ηλικια ζωή στη γαλαρία η άλλη κάτω στην πλατεία. Δεν πεντάλιες και υποκρισία για μάτια και κακυποψία αχ τη ζωή και στην πλατεία Καρδιά μου μη <συσίλω> παρικώ το ίπιο άρχος είναι <συσίλω> μας για, για κοινούς πρέπει και Τα μας καρδιά μου μη παρικώ τα καρδιά μου μη παρικώ Hoy quiero más que nos ves Ιδίω στη γαλαδία σφιχτά, σφιχτά στο παραπέτο. Το τσίτι και μια γαζία. Αν στο πέτο, διάλοι το στην πλατεία. Μπελούδο υπεροψία. Μετάξω τη μονοτονία. Αχ τη ζωή και στην πλατεία. <Καλυγια> Πάρη γόμα, το νικόλαρο, μα και να και να και να το sin nada que nos jueces y caigamas cargamos mi par y cargamos mi barco más código el sin nada que nos y cargamos mi Σαν έκλεψαν λοιπόν εδώ, είναι 97,8 στην Αθήνα, στου στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη ώρα των που έχουν μπει στην πόλη γιατί οχθρό είναι πάντοτε εντός. 200, 800, 800, το τηλέφωνο στο η διαδικτυακή επικοινωνία μας και αν έχετε κινητό σε δρόμους όμως προσέξτε πάρα πολύ που έχουν κίνηση ημέρα είναι, γιορτάζουν οι Δημήτριδες, οι Δημητρούλες τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα για από πλευράς κίνησης όλοι οι δρόμοι είναι λίγο πηγμένοι και τοπικά και γενικά στέλνετε real και το μήνυμά σα το 19.6.50 και, μια... και φτάσαμε στα επαιτειακά και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί κανεί να τα αποφύγει γιατί άλλωστε να θέλει και γιατί άλλωστε να πρέπει. Λοιπόν, ε, ε, και επειδή έχει γίνει και πολλής λόγος τώρα τελευταία για την ΕΡΤ, εγώ θα είμαι αύριο εκεί. Αυτά που λέω εντό ΕΡΤ και εκτό ΕΡΤ είναι ακριβώς ίδια, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, έχει ξεσπάσει μια ιστορία, είχαν μάλιστα και στάσει εργασία στην ΕΡΤ ε, οι εργαζόμενοι. Ε, όμως, αυτό που θέλω να σας απασχολήσω τώρα... Όπως το διαβάζω από την Κατιούσα, από με τη σειρά της στο κατιούσα.gr, το αγαπημένο μου site, ε, όπως το διαβάζω από την, ε, το ριζοσπάστη και το κείμενό του, ε, θα ήθελα να είστε λίγο προσεκτικοί, σε περίπτωση που σας αρέσει ή θέλετε να βλέπετε επαιτειακά αφιερώματα. Λοιπόν, προχτές η ΕΡΚ ξεκίνησε να προβάλει μια σειρά ντοκιμαντέρ 5 επεισοδίων με τον τίτλο «Τη μέρα που» Προχθές προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο με τίτλο «Την ημέρα που ο Στάλιν κέρδισε τον πόλεμο». Με δραματοποιήσεις γεγονότων επίπεδου οικογενειακές ιστορίες όπως λέει και ο σημερινό Δρίζος Στι Στις 24 Δεκάτου η Αρθ πρόβαλε το ντοκιμαντέρ «Η ημέρα που ο Στάλιν κέρδισε τον πόλεμο». Το ντοκιμαντέρ είναι πλήρω εναρμονισμένο με την οπτική του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει γίνει ο καλύτερο υπερασπιστή των Αμερικανών Ανατολικών Συμφερόντων. Γι' αυτό εξάλλου η Αυγή διαφήμισε την εξαιρετική σειρά των πέντε ντοκιμαντέρ που κατόρθωσε να εξασφαλίσει η ΕΡΤ. Το βασικό μέρο του ντοκιμαντέρ επιχειρεί να αναπαραστήσει τι συνομιλίε τη διάσκεψη τη Γιάλτα το Φλεβάρι του 1945 με πρωταγωνιστέ ηθοποιού που θα μπορούσαν να έχουν πρωταγωνιστήσει με επιτυχία και στι οικογενειακέ ιστορίε του Α. Το σημαντικότερο όμω, όπω εξάλλου μας πληροφορεί και το ίδιο του ντοκιμαντέρ, είναι ότι στι συνομιλίες στη διάσκεψη τη Γιάλτας δεν υπήρχε στενογράφη, ούτε τηρήθηκαν πρακτικά. Με απλά λόγια, οι παρουσιαζόμενε συνομιλίε δεν προκύπτουν από κάποιο αντικειμενικό ιστορικό τεκμήριο, αλλά αναπλάθονται με βάση τι σημειώσει στρατιωτικών και άλλων πρωταγωνιστών, δηλαδή αναμνήσεις Βρετανών και Αμερικανών. Beautiful, τι σα αυτό, το δεν σα θυμίζει λίγο. Το είπα, δεν το είπα, το σπίρτσι μου θυμίζει εμένα, ναι. Το άκουσα, δεν το άκουσα, όχι ήμουν εκεί, δεν το είπε, δεν το είπε, δώστε τα πρακτικά, μη δώστε τα πρακτικά. Στον ίδιο δρόμο βαδίζουμε. Με λίγα λόγια, προσέξτε εδώ καλά όμω, γιατί δεν είναι αστιακιά τύπου πρακτικών ελληνική κυβέρνηση, έχουμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ που δεν είναι τόσο ντοκιμαντέρ, αλλά η αντικομουνιστική άποψη των Βρετανών και των Αμερικανών για την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα ιστορικά γεγονότα κατανοούνται και παρουσιάζονται μέσα από τα χαρακτηριστικά των ηγετών. Των ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή ενάντια σε οποιαδήποτε επιστημονική προσπάθεια καταγραφή τη οριστη... ιστορική πραγματικότητα. Αντίθετα, προσφέρεται πλήθο άχρηστων λεπτομεριών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των ηγετών. Όπω ότι ο Τσότσιν συνηθίζει να δουλεύει τη νύχτα, πίνοντα δυνατό μπράντι και καπνίζοντας μονίμο σπούρο, ή ότι ο Στάλιν φοβόταν τα αεροπλάνα, γι' αυτό πήγε στη Γιάλτα με το θωρακισμένο τρένο και άλλε γελιότητε. Δηλαδή, με βάση τα γούστα του έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος αν καλά και ο τέτοιο αντιμετωπίστηκε. Μέσα από αυτή τη μέθοδο ο Φραγίνο Τρούσβιλ παρουσιάζεται ω δημοκράτη, με πίστη στην ανθρώπινη φύση, εμπνεόμενο από ένα τρόμιτο ιδεαλισμό για την καθιέρωση ενό μεταπολεμικού ειρηνικού κόσμου στηριγμένω στι αποφάσει του ΟΗΕ. Πρόκειται για τον ίδιο Ρούστλ που στήριξε τη δικτατορία του Πατίστα στην Κούβα, που διέταξε την κατάκτηση τη Ισλανδία. Πρόκειται για τον ίδιο μεταπολεμικό καπιταλιστικό κόσμο, η γετική δύναμη του οποίου ήταν οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε έριξαν δύο ατομικέ βάσει στη Χειροσήμα και τον Αγσάκι μάτωσαν το λαό του Βιετνάμ, στήριξαν δεκάδες δικτατορικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο ή ε, μόνο συμπεριλαμβανομένων, ναι, έτσι Ταυτόχρονα, ο Τσότσιλ αν και αντικομμουνιστής παρουσιάζεται ω ανθρωπιστής, αντίθετος με κάθε μαζική εκτέλεση Πρόκειται για τον ίδιο Τσότσιλ, εδώ που το λέμε τώρα εδώ με τον Τσότσιλ δεν παίζει κιόλα κατέσφαξε την Ινδία και τις άλλες Βρετανικές απικίες διέταξε τα Βρετανικά στρατεύματα στην Ελλάδα να δουν σαν να βρίσκονται σε κατακτημένη χώρα μην ανοίξε ο στόμας μου εδώ που τα λέμε για τον Τσόρτσιλ uh, uh, γιατί uh, άμα ανοίξει uh, και ακούσει κανένας πως παρουσίαζε τους σημερινού κατοίκους και την περιοχή της Μέσης Ανατολής θα ξέρετε ποιοι ευθύνονται και για όσα συμβαίνουν σήμερα εκεί Απ την άλλη πλευρά ο Στάλιν παρουσιάζεται ω κόκκινο αν η λέει, και άξιστο σε αυτή τη με τον Τζάρο, Τσάρο της Οικονομίας Τσάρο εδώ, Τσάρο εκεί, Τσάρο και ο Στάλιν. Δηλαδή τέτοια τσαρολαγνία. Τσάρο και ο Πούτιν, Τσάρο και ο. Ο τσάρο του. Για του, τον Καμένο λένε. Ο Τζάρος του Υπουργείου Άμυνα. Τι πράγμα είναι αυτό με αυτή την τσαρολαγνία, ρε παιδιά. Μα το Χριστό δηλαδή κάποια στιγμή μου έρχεται μέχρι εδώ πάνω. Αλήθεια σας το λέω. Πιο πολύ και από τους, του, τους βαλέδες και τους ρηγάδες και τις βασίλειες και τους βασιλιάδες στην τράπουλα έχει καθιερωθεί η έννοια Τσάρος. Λοιπόν, αντιστρέφοντας μάλιστα την ιστορική πραγματικότητα του ντοκιμαντέρ και κόντρα σε όλα τα τεκμηρία ισχυρίζεται ότι... Ο Στάλιν εκμεταλλευόμενο το όραμα του Ρούσβελτ για το μεταπολεμικό κόσμο, κατόρθωσε να διασπάσει τη συμμαχία Τσόρτσιλ Ρούσβελτ και να νικήσει τον πόλεμο, δημιουργώντα μια σοβιετική αυτοκρατορία. Μνήστε τι, μου κυρίε, το ίδιο στρατόπεδο δεν ήταν εναντίον των Ναζί τότε. Όχι. Ο Στάλιν ήταν ο κακούργο που διάσπασε τη συμμαχία Τσόρτσιλ Ρούσβελτ. Και όλα αυτά θα ήταν πολύ κομικά, ίσω και διασκεδαστικά και γραφικά, αν δεν αξιοποιούνταν για να αναμασίσουν όλη την προπαγάνδα του εμπεριελισμού για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο λέει πολλά το κομμάτι α, άξιος ο χαρακτηρισμός καταλήγει της ΕΡΤ ως φερεφόνου της κυβέρνησης Ηρίζα Ανέλ έχει και συνέχεια ελπίζω να μην έκανα αρνητική διαφήμιση και ελπίζω όσοι το δείτε να μην αρχίσετε να ρωτάτε τον ουρανό μην το ρωτά τον ουρανό μουσική μανουχατζιδάκη όχι τίποτα άλλο με μια εξαιρετική χαρούλα λεξίου, να πληθούν τα αυτιά μαζί για λίγο από αυτό το βομβαρδισμό έγινε τη της ιστορίας στα μέτρα των σημερινών τυράννων <uuly> Λόγο στο λόγο και ξεχαστήκαμε Μα πήρω και νύχτωθήκαμε Κρύψε το δάκρυ με το μαντήλισο να πιο τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήλισο να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. στον ουρανό το σύννεφο και το φεγγάρι το βλέμμα σου το σκοτεινό κάτι από τη νύχτα έχει πάρει Μας βρήκε, κι Τι μα βρήκε και ό,τι μα λύπησε Σαν το μαχαίρι σκληρά μα χτύπησε. Κρύψε το βάκρι με το μαντίλι σου. Να πιω το ανήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω το ανίλιο μέσα από τα χείλη σου. κατι από αν θέλετε να είσαστε πραγματικοί Σαν να πλένετε καθημερινά τα χέρια σα μετά την τουαλέτα, όπω υποφύλαξε μέσα ο Ανδρέας. Πραγματικοί αντιφασίστε. Και κυρίω να εκπαιδεύσετε τα παιδιά. Μέσα από. Ε, ε, την, ουσία, την ουσία των πραγμάτων. Χωρί να του εξηγείτε, χωρί να τα φέρετε σε επαφή με τον τρόμο, παρά μέσα ενδεχομένω από τη λογοτεχνία. Σα συστήνω, ανεπιφύλακτα. Και κληρώνω τώρα. Τρία βιβλία. Το 2.11.200 και το Όσοι δεν κληρωθείτε, κάντε ακόμα και ματηρή οικονομία και πάτε πάρτε το. Μην βασίστετε μόνο στην ταινία. Έχει σημασία να είναι γραμμένο αυτό. Ε, το συστήνω σε δασκάλου. Το συστήνω σε, σε παιδαγωγού. Το συστήνω σε μεγαλύτερου για μικρότερα παιδιά. Το, το συστήνω σε παιδιά να το χαρίσουν σε μεγάλου. Γιατί δεν είναι βιβλίο για παιδιά, πιστέψτε με. Το αγόρι με τη ριγέ πιτζάμα του Τζον Μπόιν. Ο εννιάχρονο Μπρουνό δεν έχει ιδέα για την τελική λύση του ολοκαύτωμα. Δεν γνωρίζει τον εφιάλτη που ζουν οι λαοί τη Ευρώπη εξαιτία τη χώρα του. Το μόνο που ξέρει είναι ότι αναγκάστηκε να μετακομίσει από το άνετο σπίτι του στο Βερολίνο σε ένα οίκημα σε μια απομονωμένη περιοχή όπου δεν έχει τίποτα να κάνει και κανένα να παίξει. Μέχρι τη στιγμή που συναντά τον Σμούλ. Ένα γόρι που ζει στην άλλη πλευρά του στιγματοπλέγματος και που όπως και άλλοι άνθρωποι εκεί φορά μια στολή σαριγέ πιτζάμα. Η φιλία του Μπρούνου με τον Σμούλ θα τον οδηγήσει από την αθωότητα σε μια σκληρή αποκάλυψη και το θα τον αναγκάσει να γίνει αθελάτι του μέρο μια αποτρόπερ κατάσταση. Οι γονεί του, μόλι είναι εργαζόμενοι στο στρατόπεδο συγκέντρωση. Πρέπει να, να, το, να, δηλαδή να το πάρετε και να το διαβάσετε. Είναι ένα διεθνέ εκδοτικό φαινόμενο. Έχει πουλήσει πάνω από 7 εκατομμύρια παγκοσμίω. Έχει γίνει και ταινία το αγόρι με τη Ριγέ Μπιτζάμα. Για να μην ξαναυπάρξουν σε αυτόν τον κόσμο αγόρια με Ριγέ. Μου γράφει ο φίλος μου Τίμολέων Λιάνα καλησπέρα Είμαι με τη Χρυσή Αυγή Τους φασίστες και όπως αλλιώς θες πες τους Όμως να χέσω εγώ τους δημοκρατικούς δικτάτορες που μας κυβερνούν και μας πίνουν το αίμα τόσα χρόνια Μήπως έχω άδικο Οπότε μήπως οι χρυσαυγίτες δεν απέχουν και πολλοί από αυτούς. Ναι, είναι η ανάποδη ανάγνωση του ότι πρέπει ούτως ή άλλως να πλύνεις τα χέρια σου. Γιατί δεν έχει νόημα όταν βγαίνεις από την τουαλέτα να παραμένεις βρώμικος πλησιάζοντας ιδέες που ανοίγουν το δρόμο όταν χαλικοστρώνουν και ύστερα έρχεται η άσφαλτος και μεταρχόνται τα τάγκς. Η Ειρήνη, οι φίλοι μας από την τουαλετα να παραμενεις βρωμικος πλησιαζοντας ιδεες που ανοιγουν το δρομο των χαλικοστρωνουν και υστερα ερχεται η ασφαλτος και μεταρχονται τα ταγκς η ειρηνη οι φιλοι μας απο την πρεβεζα Γράφει όσα γραπτά και αν κάψουν στο φως δεν βάζουν φωτιά. Αυτό για τους ενδεταλμένους, καλοπληρωμένους και ο σφιοκάμπτες, ε, διαστρεβλωτές και παραχαράκτες της ιστορίες. Βαθιά στη μνήμη των λαών είναι χαραγμένο ποιος είναι με ποιον και ποιος εναντίον του. Και ακόμα οι λαοί δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Με εκτίμηση και αγάπη από μένα και την Άνση σε σένα... Μια και τον είπες το στίχο που είναι του πάνω του Φαλάρα Από το τώρα τώρα του Πάπα Κωνσταντίνου Σας το χαρίζω σε όλους όσοι επιμένετε να πλένετε τα χέρια σας Μόλις συναντήσετε φασίστα Όπως και να είναι ο κόσμος Όσα κι αν έχει στραβά Έστω κι αν μείνω πια μόνος πάντα θα φεύγω μπροστά Όσα γραφτά κι αν τα κάψουν στο φως δε βάζουν φωτιά Όσες αλήθειες κι αν φάψουν. λευτερημένη καρδιά όπως και να με ναι, τούτη γη πάμε στην πρώτη τη γραμμή. όπως και τώρα, τώρα τώρα που είναι δυσακτή Όπως Όπω και να με ναι, τούτη γη πάμε στην πρώτη τη γραμμή. όπως και τώρα, τώρα τώρα που είναι δυσακτή χερή. Όπως και να είναι ο κόσμος δε θα σταθώ πουθενά Δεν καρτεράει ο χρόνος πίσω ποτέ δεν γυρνά Όπως και να είναι ο κόσμος θα τραγουδώ στη ζωή Για να με ρεύσει ο χρόνο πρέπει να κλείσει πληγή και να' ναι τούτη γη Θάμαι στην πρώτη τη γραμμή Όπως και τώρα τώρα- τώρα που είναι δισεκτή καιρι Όπως και να' ναι τούτη γη Θάμαι στην πρώτη τη γραμμή Όπως και τώρα τώρα- τώρα που είναι δισεκτή καιρι Όπω και να είναι ο κόσμο, όσα κι αν έχει στραβά. Έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα τα φεύγω μπροστά. Όσα γραφτά κι αν θα κάψουν, στο πώ δεν βάζουν φωτιά. Όσες αλήθειες κι αν φάψουν, λευτερημένη καρδιά. Και να με του τη γη Θα στην πρώτη τη γραμμή Όπως και τώρα Τώρα τώρα Που είναι καιρι. όπω Όπως και να με του τη γη Θα στην πρώτη τη γραμμή Όπως και τώρα Τώρα τώρα σε εκείνου που πω και να Καίρας που είναι όταν έλεγα τα μηνύματά σας Με κάνουν και αισθάνομαι ε, πε, περήφανη Που υπάρχει κόσμος που σκέφτεται Που αντιδρά Που αντιστέκεται Που ψάχνει την καλή κουβέντα Όπου τη βρει Σε ένα στίχο Σε ένα στραγούδι Σε μια κουβέντα Σε ένα tweet Σε ένα τεξτάκι μικρό ε, Ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο Στις μικρές φράσεις να κρατήσει μεγάλα πράγματα δεν διατείνουμε ότι είναι μεγάλο αυτό που θα σας πω αλλά το σκέφτομαι στα αλήθεια σαν προτροπή παρηγοριάς για όλους και για όλες σε μια χώρα που το 70% των εργαζομένων παίρνει ελάχιστα λεφτά παίρνει στα αλήθεια ελάχιστα λεφτά όπως έδειξε και η τελευταία έρευνα που έγινε στη Γεσέ λοιπόν και επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι Ζούνε δύσκολα Έχω να σας πω μια κουβέντα που Τέτοιες μέρες Όταν σε χειρότερες συνθήκες όπως το 40 Οι άνθρωποι κατάφεραν και σήκωσαν κεφάλι Και χτίσανε το έπος της αντίστασης και του εάμ Και όχι το έπος των Αμερικανών Ή των Γερμανών ή των Άγγλων ή του οποιοδήποτε Που είχε τη δυνατότητα να σκοτώνει Και μετά να πίνει ένα ποτήρι Κάθε φορά που ψάχνετε στην τσέπη για ψηλά, να θυμάστε να έχετε και να κρατάτε το κεφάλι σας ψηλά. Είναι μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτό το Ι και σε αυτό το Ι. Επομένως σας πάω τώρα στα αποτυπώματα και το αφιερώνω εξαιρετικά στη φίλη μου τη Ξένια που δούλευε και δουλεύει από τα 13 της χρόνια. Έχει μάθει να ζει με ψηλά και όταν τις πολύ μικρές περιόδους της ζωής της τα ψηλά δεν ήταν ψηλά το κεφάλι της δεν το σκέψε ποτέ για την κάθε ξένια και για τη δικιά μας την ξένια αποτυπώματα η στίχη είναι του Νίκο και ας μην με πάει καθόλου και ας με βρίζει όποτε γράφει η μουσική του Χριστόστομου Καραντονίου στο τραγουδί ο Γιώργος Δαλάρας Έτσι άφησα τα πράγματα στο σπίτι Έτσι τα βρήκα όταν γύρισα το βράδυ Δεν τα ούτε να μικρό σου χάδι, Ούτε το φως σου μια ματιά τους είχε δείξει Μουσική Κι στα χαράματα να παρασύρει σπίτι έπιπλα και πράγματα να σβήσει όλα του κορμιού τα φωτιπώματα είπα να πέσει μια βροχή στα ξημερώματα Κι όπως άφησες τα βήματα σβησμένα Έτσι τα σέρνω στον περίπατο του κόσμου Ούτε μια λέξη δεν συγκύρισα εντός μου Ούτε ένα δάκρυ δεν τεψα στο βλέμμα Κι <Τι> να μια βροχή ως τα χαράματα να παρασύρει σπίτι έπιπλα και πράγματα να στήσει όλα του κορμιου τα αποτυπώματα είπα να πέσει μια βροχή στα τα ξημερώματα ή να πέσει μια βροχή ως τα χαράματα να παρασύρει σπίτι επιπλά και πράγματα Να σβήσει όλα του κορμιού, τα κοτυπώματα Ήφα λοιπόν, να πέσει μια βροχή ως Λοιπόν για να έχετε συνέστηση του που ζούμε και πως ζούμε και για να εκτιμάτε πάρα πολύ την προειδοποίηση ότι πάμε να στοχοθετηθούμε, κυριολεκτικά συμμετέχοντας στα σχέδια όλων αυτών των μεγάλων δυνάμεων που θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα στα Δυτικά Βαλκάνια και όχι μόνο, ήδη τα έχουν αλλάξει. Στο Ιράν, στο, Ιρα, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στο Μάλι, στο Σουδάν, στη Μέση Ανατολή. Άπηρες από άπηρες στον Κάφκασο και συνεχίζεται Διαβάζω από τον εξαιρετικό συνάδελφο Είναι από τους λίγους που τους διαβάζω έτσι Γιατί κάνει ωραίες περιλήψεις βάζοντας τα στοιχεία μέσα Του τι συμβαίνει, του, το Γιάννη τον Παπαδάτο Γράφει λοιπόν Trident Juncture in a Neon Vostok Αγνώσεις λέξεις λέω τώρα Κανένα δεν απασχολείται Ούτε εκπομπέ, ούτε στα στρογγυλά τραπέζια, ούτε στι ειδήσει, ούτε πουθενά. Τίποτα. Δεν μπορείτε να ακούσετε τίποτα για όλο αυτό. Θα ακούσετε ολόκληρη ανάλυση για αυτόν τον Μιμπό τώρα, καμιά κουβέντα που είχε το βαν που πήγαινα στη και τρομοδέματα. Θα ακούστε άπειρα πράγματα τέτοια. Όμω γι' αυτό εδώ που σα λέω δεν μπορείτε να ακούσετε τίποτα. Και θα, θα, θα νομίζετε ότι είναι άγνωστε λέξει. Λοιπόν, ε, μήπω ξεκίνησε ο Τρίτο Παγκόσμιο Γράφη. Συνάδευο Έλληνα σήμερα εδώ. Δεν είναι κανένα που το γράφει αυτό. Το λέω αυτό για να ακούτε και τα. Σπιδοποίησης του κόμματος έτσι λοιπόν γράφει Σε απάντηση της τεράστια δροσικής άσκησης Βοστόκ 2018 Το ΝΑΤΟ εξαπέλυσε χθες τα μεγαλύτερα γυμνάσια Από τη λήξη του ψυχρού πολέμου στην Ξηρά Τον αέρα και τη θάλασσα Νορβηγίας Σουηδία στη Βαλτική Το σενάριο προβλέπει απόκρουση ενός φανταστικού εισβολέα Ποιο θα είναι καλέ, εδώ ολόκληρη σειρά είχαν γυρίσει στην ταινία οι Νορβηγοί ότι του την πέφτουν οι Ρώσοι και μάλιστα για ενεργειακού λόγου, που προσπαθεί να καταλάβει την Νορβηγία. Και περιλαμβάνει πολιεθνικέ διακλαδικέ επιχειρήσει με πεδίο δράση από τη Βόρεια Σκοτία και το Βόρειο Ατλαντικό την Αρκτική ω τα δυτικά σύνορα τη Φιλανδία, τι βόρειε ακτέ τη Γερμανία και τη Πολωνία. Στα νατοϊκά πολεμικά παιχνίδια εμπλέκονται και 29 χώρε μέλη του ΝΑΤΟ, αναβαθμισμένη και η Ελλάδα σα προσθέτω εγώ. Με την προσθήκη Σουηδία και Φιλανδία. Συμμετέχουν. Ακούστε με καλά. Γιατί φτάνει και λεφτά, έτσι. Αν σκεφτείτε ότι υπάρχει αεροπλάνο του οποίου μία ώρα πτήσης κοστίζει 30.000 ευρώ, νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε τι σα λέω. 30.000 ευρώ. Μία ώρα πτήσης μόνο. Ε, Μη μου πείτε πόσο κάνει μετά ένα αξιωτικό και ένα μαγνητικό που λείπουνε, ή κανένα ψηφιακό μαστογράφο. Μη με ρωτήσετε για αυτά. Ούτε πόσο κάνουν τα εμβόλια και τα φάρμακα. 30.000 η ώρα για ένα πολεμικό αεροπλάνο για να κάνει άσκηση. Λοιπόν, συμμετέχουν 51.000 στρατιωτικοί, 20.000 στρατός ξηράς, 24.000 ναυτικό, 3.500 αεροπορία, 2.500 επιμελητεία, 10.000 οχήματα, 250 αεροσκάφη, 65 πλοία. Θεωρητικά, η Συμμαχία προσπαθεί να τεστάρει την αμυντική ικανότητα της δύναμης ταχεία αντίδρασης, αλλά ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέι Σοϊγκού τόνισε πω η Trident Juncture Συνιστά ξεκάθαρη προσωμείωση επιθετικής ενέργειας Πράγματι Γράφει ο, ο Παπαδάτος Η νατοική δύναμη Χωρίστηκε σε δύο τμήματα Το Βόρειο και το Νότιο Που θα διεξάγουν αμυντικές και επιθετικές αμφίβειες επιχειρήσεις Με ανομολόγητο στόχο Να ελέγξουν τα ενεργειακά κοιτάσματα της Αρκτικής Πολλούς έχει σκανδαλίσει ο ενισχυμένος ρόλος Του γερμανικού στρατού Πού δεν είχε και πολλέ ευκαιρίε να ασκηθεί σε τέτοια κλίμακα, ειδικά στα συγκεκριμένα εδάφη, τα τελευταία 73 χρόνια. Οι Γερμανοί ξανάρχονται μέσα στο ΝΑΤΟ, με δυνάμει και ασκούνται. Επειδή έχουμε 28 Οκτωβρίου, σα το διαβάζω. Είναι γελίο και επικίνδυνο να προκαλούμε τη Ρωσία. Η απειλή πολέμου είναι μεγαλύτερη από ποτέ από τη στιγμή που ο Τραμπ ακυρώνει συνθήκε αφοπλισμού και απειλεί Ρωσία και Κίνα με νέου εξοπλισμού τόνισε ο συμπρόεδρος της Λίνκε, Dietmar Μπάρτς. Η Γερμανία συμμετέχει σε αυτή την άσκηση με 10.000 στρατιωτικούς, 4.000 οχήματα, 3 φρεγάτες και αεροσκάφη Eurofighter, ενώ από την αρχή του 2019 αναλαμβάνει την ηγεσία της δύναμης ταχεία αντίδρασης. Η τελευταία συστάθηκε το 2014, μετά τη ρωσική προσάρτηση της Κρυμαίας, ο οποίο έχει διαβάσει το σχέδιο των Ναζί, τι ήθελαν οι Ναζί να φτιάξουν ένα τεράστιο αυτοκινητόδρομο από το Βερολίνο να φτάνει μέχρι την Κρυμαία, να τη χρησιμοποιούν για να κάνουν τι διακοπέ του, να εκμεταλλεύονται το Σιστοβολώνα και ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει από πλευρά υπεδάφου, αέρα, γη και θάλασσα στην Κρυμαία. Απέτυχε το σχέδιο, και τώρα ξαφνικά υπερασπιζόμαστε την Κρυμαία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και γυρνάω με κλήρωση και τραγούδια που θέλω να σα παίξω. Μες στο σώφο τη κατοχής Ένας ε, άνθρωπος απλός, καθημερινός α, Που ε, κανείς δεν θα τον πέρναγε για κάτι σπουδαίο Μες στην κατοχή Έκανε κάτι εξαιρετικά σπουδαίο Ανδρέας Ζορμπά στο όνομά του Και στις 26 Αυγούστου του 1943 Κατάφερε και εξέδωσε με σούση της κατοχής Μες στην πείνα και στη δυστυχία Το πρώτο ελληνικό Σκακιστικό Περιοδικό Σκακι, μηνιαία επιθεώρησης ζατρικίου Α, Το πρώτο εξαντλήθηκε Ανέλπιστα Η τιμή του τότε Με πληθωρισμό της εποχής 1500 δραχμές Λοιπόν, ε, κατάφερε αυτός ο άνθρωπος Να μπάσει του Σκακι κυριολεκτικά Σε εφημερίδες και στον τύπο Το 1946 ξεκίνησε το έθνος Αυτό το κλέβω σήμερα από το έθνος Από το 36 και είναι εξαιρετικό το κομμάτι Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός δούλευε χωρίς αμοιβή στο τυπογραφείο για να τον αφήνουν να στοιχειοθετεί το σκάκι της νύχτες. Έτσι το βγάλε. Πέθανε πολύ νωρίς και είναι κρίμα που πέθανε πολύ νωρίς και έρχεται ο Παύλος Παλαιολόγος με μία πρόταση τότε το 1943 που δημοσιεύεται στο βήμα της εποχής με αφορμή αυτή την έκδοση αυτού του περιοδικού ο μεγάλο Παύλο, παλαιολόγο, χρονογράφο, δημοσιογράφο και λογοτέχνη, και γράφει το εξή: Που πείτε μου, αν θα τέριαζε σήμερα, να το πούμε και στο σημερινό Υπουργό Παιδεία. Να, ένα παιχνίδι που δεν είναι παιχνίδι. Τι κρίμα να μην έχει εισαχθεί στα σχολεία μα. Ένα μάθημα υπομονή, σκέψεω, συγκεντρώσεω, προσοχή. Ό,τι ακριβώ λείπει από τον Έλληνα. Άρνηση τη κουτουράδας. Άρνηση τη τσαπατσουλιά και τη προχειρότητα. Άρνηση τη τύχη ελεηνή θεά που με τόσο φανατισμό προσκυνούμε. Άρνηση τη πονηρία, τη απάτη, τη ζαριά, του καταφερτζισμού, τη ματσαράγκα, του κόλπου, τη πλαγίας οδού, τη τρικλοποδιά, των κλειστών χαρτιών, τη μηχανή που στείνουμε, της εξυπνάδα με την έννοια που δίνουμε στη λέξη, δηλαδή τη ικανότητα να παρακάμπτουμε τι πόρτε και να μπαίνουμε από τα παράθυρα. Εκείνου που αναγνωρίζουμε ότι είναι οι τυχεροί. Στην τύχη δίνουμε όλη το προβάδισμα, όλη εκτό από τον σκακιστή. Αυτό ξέρει ότι μόνο από την τύχη δεν έχει τίποτα να περιμένει. Υπεύθυνο για τι πράξει του, κύριο των τυχών του, δημιουργός τη επιτυχία και τη αποτυχία του, όπω τρώσει θα κοιμηθεί. Από κανένα δεν περιμένει. Γι' αυτό και η τιμένο δεν τα βάζει με την τύχη του. Τα βάζει με τον εαυτό του που δεν πρόσεξε όσο έπρεπε, που δεν είχε την προπαίδεια την οποία του χρειαζόταν, που παρουσιάστηκε στον αγώνα με ατελή προπαρασκευή. Τέτοια μια επινόηση και να μην την ανακηρύξουμε εθνικό παιχνίδι μα. Πόσο λίγο ξέρουμε τις ανάγκες μας. Πού σε Θανάση! Αχ, πού σε Θανάση! Γιατί αυτά, εξαιρετικώς το φιερώνω εγώ, το τραγούδι αυτό, στην αδερφούλα μου. Όχι τίποτα άλλο, έχει κάνει και μια εξαιρετική μίξη του Ζαμπέτα με τον Κατζοντίλο και τα γουστάρω κάτι τέτοια και φτιάχνουν το κέφι και χρόνια πολλά πάλι σε όλους όσοι και όσες γιορτάζουν σήμερα. Και άκου την ηχού. Θα πάρω μια βράδια, όλε τις ηλικίε. δε θέλω πολύ τελείες και πολύ κατοικίε. Είχα ένα παλιό φιλο, τα ίχνη του έχω χάσει. Σε ένα στέκει από μερό το στέκι του θανάσι. Τι νιώθει, τι νιώθει, τι νιώθει, τι νιώθει, τι τι τι βεςι Σα αποχαιρετώ με μια κλήρωση. Λοιπόν, ε, είναι από τι εκδόσει Πατάκη. Έχω τρία βιβλία. Ε, ε, για να τα μπει όποιο τηλεφωνήσει πρώτο στο 2008 8.200. Και είναι τι, είναι το ημερολόγιο τη Άννα Φρανκ σε κόμικ. Λοιπόν, είναι εξαιρετική περίπτωση. Είναι ωραίο δώρο για τα παιδιά σα. Είναι ωραίο δώρο και για εσά του ίδιου. Γιατί η Άννα Φρανκ δεν ήταν απλώ μια Εβραία καταδιωγμένη. Ένα θύμα που αναγκάστηκε να κλειστεί στη σοφίτα του Πριγγεσγάρτα Αντάμστερνταμ ή να βρει αυτό το τραγικό τέλος που όλοι ξέρουμε. Ήταν η ζωντανή καθημερινή έφηβη της διπλανής πόρτας που ήρθε ο ναζισμός να τη μετατρέψει πολύ μετά και πεθαμένη σε σούπερ ηρωίδα. Λοιπόν, η ιστορία της ξεπερνάει όλες τις άλλες ακριβώς για την απλότητα πως ένας άνθρωπος έχει αυτή τη μοίρα εξαιτία των ναζί. Με το μυαλό του ναζί, γιατί είναι εδώ ξανά και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σας αποχαιρετώ με μια εξαιρετική ποιητική προσέγγιση σε στίχους μουσική και τραγούδι της ίδιας της Μελίνας Τανάγρη «Αμάν και πότε». Είναι γραμμένο πίσω το 2009 για να κρατήσετε όπω επισημαίνει η Κινάνση, το στι... τον τίτλο, τον στίχο Μα τα λόγια είναι άλογα πιο γρήγορα από το νου Που τα αφήνουμε εδώ και τα βρίσκουμε αλλού Σας αφήνω εδώ για να σας βρω αλλού Καλό κυρίακο και χρόνια πολλά Είναι μεσάνυχτα και βρέχει που θα πας Σορικος κόσμος μ' αντέχει εσύ γλιστράς Στης κατωνύχτας τη γυαλάδα με ορμή Πόσο νομίζει πως αντέχει ένα κορμί Έτσι πέρασα να ξέρεις, ήμουν όνειρο, ήμουν ψέμα, γρατζουνιά με λίγο αίμα. Τη φυγή σου να γιατρέψω, τα κομμάτια να μαζέψω, ήταν η δική μου τρέλα. Σου είπα τα όλα κέλα, να μου παίρνει, να μου δίνεις, για μα να Συντώσεις Το φτερό μου να το νιώσεις Το πιο εκεί Το παραπέρα Άλλη ώρα, άλλη μέρα Ήταν τότε σου Παστά σου Όμως τώρα για χαρά σου Αμάν και πότε Μόνο τότε Όταν θα Είμαι σαφή Ποιον γιατί στο πουθένα Μόνο περίπου έχει εδώ θα φύγω πια θα γυρίσω μόνο όταν το αμάν θα γίνει αμήν Να έχεις μάθει να περίφρονεις τα όχι και τα μην Να έχεις δει τη συμφορά ότι πάντα θα αναργά Και πω δίνουν με τη γλώσσα όσα δε χωράει καρδιά Θα γυρίσω μετά από σεισμούς και μοναξιέ Και θα μείνω μόνο αν συντονιστούν οι σιωπέ Θα μπορούσα να είμαι πιο σαφή, πιο ειλικρινή Να σε κάνω να χαρεί και χωρί να κουραστεί Μα τα λόγια είναι άλογα, πιο γρήγορα από το νου Που τα αφήνουμε εδώ, δεν τα βρίσκουμε αλλού Γι' αυτό σε περιμένω με στο όταν και το αν να αφείς να με κοιτάξεις να μην ξαναπώ Αμάν και πότε, μόνο τότε, όταν θα Είμαι σαφής, δεν θέλω πια πολλά πολλά Πότε και που με ποιον, γιατί στο πουθένα Μόνο περίπου έχει εδώ, θα φύγω πια Είναι μέσα νυχτά και βρέχει που θα πας Ζώρικος κόσμος μ' αντέχει εσύ γλυστράς Στης κατωνύχτας στη Αλλάδα με ορμή Πόσο νομίζεις πως αντέχει ένα κορμί